Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε στους 101,5 101,5 με την εκπομπή στον τοίχο Γιάννη Λαζάρου 26814060 για τις δικές σας παρατηρήσεις Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι στην Κύπρο, στην Κουζάνη και αλλού Καλημέρα σε όλους τους φίλους από αέρος αέρος και μέσω ιερού Ιντερνεδίου <Τι> Εδώ είμαστε <Τι> Για να ρίχνουμε τις ματιές μας Στη νέα αριστερή εποχή <Τι Τι> <Τι> να αριστερή εποχή Κυρίες μου και κύριοι, δεν έχετε παράπονο, πάντως αριστερή, η δεξιά η εποχή ή η πράσινη, η κίτρινη, η κόκκινη. Έχει το δικό της μπουμπούκο. Μπουμπούκο δεν στερείστε ποτέ. Ενώ συνεχίζει ο μπουμπούκος ο παλιός, τη, τα δικά του, έχουμε και καινούριο μπουμπούκο, γιατί ο μπουμπούκος, ο κάθε μπουμπούκος πρέπει να είναι με την, την κυβερνόσα παράταξη. Για παράδειγμα τώρα έχουμε το καινούριο μπουμπούκο, ο οποίο είναι ο Βαρουφάκης. Δεν αφήνεις τα για στα σύνδη. Ε ε μεταξύ, η απορία με αυτού του τύπου είναι πότε δουλεύουν για να σε σώσουν. Ναι, ναι, κατάλαβε. Οπότε θα πορευτούμε και με τον καινούριο μπουμπούκο τη εποχή. Με τα συλλοσυκωμένου γιαγκάδε. Τα ουάου. Έχουμε ουάου τώρα. <ríe> Ρε πούσι μου. Άρε, πούσι μου, κάποτε οι φωνάζαν αέρα. Τώρα φωνάζουν ουάου. Wow. Είναι, είναι τα καινούρια ήθερα παιδί μου εντάξει, θα προχώρα και η Ελλάδα μπροστά Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Οπότε λοιπόν ε, Τα άλλα αυτά οι, οι Τούρκοι Πλάκωσαν <laughs> Και οι Τούρκοι Έμαθαν πως είμαστε wow! Πλάκωσαν και οι Τούρκοι Οι κανονικοί Τούρκοι Οι κανονικοί, οι τουρκοτουρκοι <laughs> Δεν σας μιλάω για τίποτα Ξέρεις θα δεσμεύσουν λέει το Αιγαίο για 10 μήνες να κάνουν ασκήσεις. Παρακαλώ! Γκουρούζι, αδέρφια! Γκουρούζι! Γουάου! Τι, τι! Τι, τι, τι, Έτσι μιλάμε τώρα τι, τι, μου τι, τι, τι, τι, τι, να τους πάμε του Τούρκου <laughs> Λοιπόν που λες μεγάλε Σου λέω μάθανε ότι είμαστε Ουάου, wow, πλάκωσαν και οι Τούρκοι Λοιπόν <laughs> <laughs> Με συγχωρείτε Αυτά κάνω και γαργαλιέτο Ουλάριγκας <laughs> <laughs> Λοιπόν που λες μεγάλε ε, Δέρουν δέκα μήνες λέει το Ιγέο Χαμός ε Δέκα μήνες το Ιγέο να κάνουν ασκήσει με πραγματικά πειρά Καταλαβαίνεις τώρα να πούμε τι γίνεται yeah. Λοιπόν Απ' τη Σκύρο μέχρι τη Λίμνο Πες το Έφυγε yeah. Λοιπόν που λε Τι σου λέει; Απ' τη Σκύρο μέχρι τη Λίμνο λοιπόν για δέκα μήνε, ένα χρόνο δηλαδή τα νερά θα είναι δικά τους ρε παιδί μου Και τα ψάρια φυσικά γιατί θα θυμόσαστε τον το ντρα, το τραγουδάρα Τον ταλάρα που είπε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του Όταν είχε πάει να οικονομήσει στην Τουρκία Επενδεξυπνάδα ναι Λοιπόν ε, τι έγινε ρε κοντζιά τώρα Τι έγινε ρε τώρα που, που υποστήριζε ότι θα κάνει στην Ελλάδα χώρα που δεν θα τρώει φάπες σου λέω Άκουσαν οι Τούρκοι Τα ουάου και πλάκωσαν Πλάκωσαν σου λέω Δέκα μήνες, θέλω να κάνω ασκησει Δέκα μήνες ρε παιδί μου να είναι ετοιμοπόλεμο Και πού στη θάλασσα Το Μάλτα York τώρα Δεν έχει σημασία να μου Γεγονός είναι κυρία μου και κυριέ μου Ότι η χώρα αυτή Συνεχίζει Να μην έχει εθνική αξιοπρέπεια να μην έχει ανθρώπους οι οποίοι βέβαια εσύ τους εξέλεξες αλλά καμία αντίρρηση έχει και ρεύμα δεν διάβασες τα τέτοια ο Αλέξης λέει είναι 55% καταλληλότερος πώς γίνεται ρε. ναι ο Σιμίτης ήταν ο καταλληλότερος πάντα αυτούς θέλεις αλλά αυτούς θέλεις λοιπόν να... για να μην, έχει... να μην υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια και βέβαια μεγάλα μου εσύ για σένα μιλάμε τώρα που είσαι και αριστερό, ξαφνικά έγινες και πατριώτης στιγμή που δεν υπάρχει αξιοπρέπεια καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα την νιώσει την ευχαρίστηση στην γλουτιέα σου περιοχή και χωρί βαζελίνη οποιασδήποτε μορφή κι αν είναι αυτή ξέρω εγώ τουρκική, εσωτερική, εξωτερική οπότε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου για 10 μήνες τώρα Στα νερά εκεί θα πλέουν Τα γκουλμπαχάρ Τα καράβια τα και θα κάνουν ασκήσεις Με πραγματικά πειρά Βέβαια είναι ύδατα στα οποία καταλαβαίνεις Κυκλοφορούν ψαράδες Κυκλοφορούν εμπορικά Σκάφη πως τα λένε Λοιπόν αλλά οι Τούρκοι Έτσι θέλουν Οπότε λοιπόν Εσύ μην δίνεις σημασία σε αυτά Απλά Μέχρι τέλος Μαρτίου Ετοιμάσου να περάσεις από το ταμείο Διότι το, το δημόσιο Πέρα από τους μισθού και τις συντάξεις Έχει να πληρώσει και δώσει Μην ξεχνά αυτά δεν κοπήκανε Επειδή είμαστε αριστεροί <Ρε> Λοιπόν είναι 1,5 δις 1,5 ευρώ ξέρω κάποιο είναι Σύν 800 εκατομμύρια τόκους Σε το Και 3 δις να τα έντοκα Σύνολο 7 δί. 7 δις λοιπόν μέχρι τέλος Μαρτίου Σύντε τους μισθού, του στρατού, τις συντάξεις, όλα αυτά Πρέπει να τα βρει ο Γαρουφάκης Ο, ο, ο, ο μπουμπούκος της νέας Της διακυβέρνηση. Οπότε κυρία μου και κυρία μου ε, Νομίζω ότι Σε λοξοκοιτάζει πάλι Σαν το Λούμπα σε βλέπει Σε λοξοκοιτάζει Γιατί που να απευθυνθεί Στους έχοντες και κατέχοντες θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και καταλαβαίνεις τώρα ναι. και θα βάλει τους έχοντες να πληρώσουν γεγονός πάντως είναι κυρία μου και κυρία μου ότι ο Μπουμπουράκης Μπουμπουρουφάκης της νέας εποχής μας δηλώνει άνετα πρόσεξε, άνετα, γιατί τι ανάγκη έχει του να δούμε ότι θα φτύσει λέει για να πληρωθεί η δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά όχι την δόση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν αυτή δεν του γυρίσει λεφτά από ελληνικά ομόλογα. Πλάκα μας κάνει, βέβαια. Ε, και φυσικά έρχεται ο Σόιμπλε, ο Σόιμπλε, το αφεντικό του δηλαδή, και του λέει επιλέξει: Αν δεν πληρώσει το, το εκουτού, να το λέμε έτσι, εκουτού, αυτό σημαίνει πιστοτικό γεγονός και δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του βαρουφάκη, φέροντας την ευθύνη για ό,τι θα συνέβαινε τότε στην Ελλάδα. Μεγάλε, μας έχουν της ξεφτήλας, μας απειλούνε, μας απειλούνε. Και τούτοι εδώ νομίζουν ότι φέραν την αξιοπρέπεια, την πήραν από τα αυτή, τη σύρανε, λες και αξιοπρέπεια να πούμε είναι ένα κουτί κουρκουμπίνια ή τρίγουνα πανοράματο. Μα πάνω στο. Πώ το λένε Ρε Θεοδοσία εκεί του καλό που πουλάει τα τρίγωνα παρονάματο στη Θεσσαλονίκη, και του λες Βάλε μου ένα κουτί να πούμε τρίγωνα παρονάματο και ένα τσουκ πάρα την αξιοπρέπεια. Στην έφερα μεγάλη με κορδέλα, με κορδέλα και τρέλα. Η κατάσταση είναι τελειωμένη και την, τα ξέρετε καλύτερα και τα γνωρίζετε καλύτερα από εμά. Απλά για, την, για το ολοκληρωτικό μέρε χρόνο κέρδισαν και μέρες και χρόνο μετράμε οπότε λοιπόν μεγάλε ε, κανόνισε την πορεία σου αριστερός ξέρω εγώ τώρα τι είσαι αυτά, αυτά πρέπει να γίνουν εκείνο που δεν γίνεται αυτά θα γίνουν σίγουρα εκείνο που δεν γίνεται, δεν γίνεται μα όχι ένα μήνα να είναι στην κυβέρνηση ο Τσίπρας και η αριστερή, μα 300 χρόνια να μείνουν Εκείνο που δεν γίνεται είναι να βρει δουλειά ένας άνεργος <Ρι> Δεν γίνεται Αν δει αυτό το κράτος λειτουργεί Με παναπρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων μετά τάισμα στους συνδικαλιστές Δουλειά Δουλειά στον ιδιωτικό τομέα ρε παιδί μου Πρωτογενείς παραγωγή και τέτοια Δεν έχουν στο μυαλό τους Πως να στο εξηγήσω ρε παλουγάρι μου <Ρι> Οπότε κυρία μου και κυριέ μου Χωρίστε <Ρι> παρακαλώ <Ρι> Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σα μέρα. Λοιπόν, μεγάλε. Δηλαδή, αυτό δεν θα γίνει στον αιώνα τον άπαντο, έτσι. Στον αιώνα τον άπαντα μεσχωρή. Στον αιώνα τον άπαντα να βρει δουλειά ένα άνθρωπο στην πρωτογενή παραγωγή να δημιουργήσει πρωτογενή παραγωγή δευτερογενή έσω. <Το> γιατί κράτο για τι χώρα μιλάμε τελικά. Εν τω μεταξύ, αποτάξιμο, άλλο τίποτα. Πρόσεξε τώρα. Μπορεί οι συνταξιούχοι των 400 ευρώ και των 250 και των 500 που δεν έχουν να πάρουν φάρμακα να περιμένουν την 13η σύνταξη που τους ένταξε, <κοί> με συγχωρείς. η Στρατουλοπαρέα, λοιπόν. Αλλά μεγάλες υπογραφές, πρόσεξε, ποιες είναι οι πρώτες υπογραφές τη αριστερή κυβέρνηση. Αυτό είναι αριστερά στην Ελλάδα. Κατάλαβε ποιο είναι το μεγάλο έγκλημα του Τσίπρα. Και τη ΣΥΡΙΖΑ ότι απαξίωσαν την αριστερά. Λοιπόν, μπήκαν οι, οι υπογραφέ. Αυξήσει μισθών στη ΔΕΗ. Επιπλέον ένα μισθό το χρόνο θα παίρνουν οι εργαζόμενοι. Βρε, δεν είπαμε να μην πάρουν. Καλά θα κάνουν να πάρουν και, 10, και 10.00 μισθού. Αλλά αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα. Αν θα πάρουν αύξηση ή της ΔΕΗ και 13ο και 15ο μισθό, αυτό ήταν το πρόβλημα. Πρόσεξε μεγάλε Ορίστε παρακαλώ Καλώς τον ε Έλα φίλε Ναι Ναι Ναι Να σου πω Να σου πω Να σου πω Να σε καλά Κανέσου μας, κανέσου μας. Λέει ο φίλο μα ο Βαγγέλης από την Πρέβεζα, Αυτό το μαρτύριο της σταγόνα, λέει το καθημερινό, το εβδομαδιαίο, το μηνιαίο, που θα βρεθούν τα λεφτά, δεν αντέχεται. Αδερφέ μου, δεν αντέχεται για σένα που βιώνεις και καταλαβαίνει την κατάσταση. Οι μυριάδες οπαδοί του, η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών που ψήφισαν, στα γλέντια και στου γλυκού χορού είναι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πιστεύουν ότι επειδή έχουν εξασφαλίσει ένα μισθό, και του τον δίνει ακόμα ω ε, καλό στρατό που τον θεωρεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι έχουν εξασφαλισμένο τα πάντα. Ποτέ του δεν ενδιαφέρθηκαν για κοινωνική δικαιοσύνη, για εθνική αξιοπρέπεια, για προσωπική αξιοπρέπεια. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα από μαρτύριο τη Σταγώνας που μου λε. Το μαρτύριο τη Σταγώνας, Παλιγάρη μου, το νιώθει εσύ και μια εκτρίμιο ψηφία στην Ελλάδα η οποία ενδιαφέρεται για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την αξιοπρέπεια προσωπική ή εθνική. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Οπότε, κατάλαβες, το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή ήταν αν θα παίρνουν αύξηση στη Γενόπ ΔΕΗ Μεγάλε. Πρόσεξε, αυτή είναι η λειτουργία μιας αριστερή κυβέρνηση. Βρήκαν παραθυράκι λοιπόν και τους δίνουν τρία επιδόματα τα οποία αυξάνουν τις αποδαχές 1.800 ευρώ. Πρόσεξε. Κάναν νέα τριετή συλλογική σύμβαση, λοιπόν οι οποίοι είναι δεκα... Σχεδόν 15.000 κόσμος Δικαιούνται τρία επιδόματα λέει και άλλα τρία επιδόματα 6 ευρώ επίδομα σίτησης Την ημέρα Πρόσεξε Επίδομα σίτησης την ημέρα δηλαδή Παίρνουν 6 ευρώ 80 εκατομμύρια είναι αυτό το κόστο Στο χρόνο για τη ΔΕΗ Κατάλαβες αυτά, αυτά είναι αυξήσεις Βρήκαν οι μάγκε ε, τρόπο να κοροϊδέψουν τους νόμους, ας πούμε, που έκανε το κράτος και την υπόλοιπη κοινωνία. Κατάλαβες, Μεγάλη, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα στο ξαναπούμε, αλέξιμο. μου. Μπορεί να άλλαξε, δεν ξέρω αν ακούσατε προχθές, ότι η Πορτογαλία ήθελε από τα 14 δις στο νομισματικό ταμείο που είναι να πληρώσει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, να τους δω και ντουγκα τις 7 για να ελαφρώσει το χρέος. Πού τα βρίσκουν αυτοί? Πού τα βρίσκουν αυτοί, ο λόγος, οι, οι λόγοι πολλοί για το που τα βρίσκουν Αλλά ένας και μοναδικό. Αυτή είναι φιλή Εδώ δεν είμαστε φιλή Είμαστε 300 φιλές Συνομοσπονδία φιλών Κατάλαβες Οι οποίοι το παίζουν Έλληνες Οπότε Αλέξη μου τι, Πόσο άλλο δούλευμα θα φάμε Κατά, Αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα. Αν θα πάρε αύξηση η Γενόβ Εξάλλου και ο κύριος Λουφαζάνης Από την πρώτη μέρα Από την πρώτη μέρα που βγήκε Δεν είπε άλλο για τις αυξήσεις της γενόπηδες. Mm. Οπότε μεγάλε όπως καταλαβαίνεις, κοίτα τα το σου είπε κύριε Μπαρουφάκη μου μη δεν πληρώσεις τη δόση να πούμε γιατί σε περιμένεις το όπως Ορίστε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όπω το λε, φίλε μου, Τελεάγραφο, θα τι πληρώσει το κορμί το δικό μα με ρυθμιζόμενε χρεώσει. Αυτό, τη, αυτό το, το βάσανο το οποίο σου έρχεται κάθε μήνα, κάθε δίμηνο μαζί με το λογαριασμό. Οι ρυθμιζόμενε χρεώσει. Φυσικά το σύνηθε το υποζύγιο θα τι πληρώσει τι αυξήσει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το βάσανο από τη μέρα που δημιουργήθηκε που λέγεται ΔΕΗ είναι ένα κράτο εν κράτη στην Ελλάδα. Ένα πολιορκητικό κρυ κρυό, μια κατασκοπική. Ε, πώς να σου πω οργάνωση η οποία ξεπουλάει την Ελλάδα από τη μέρα που ιδρύθηκε εξάλλου για αυτό το λόγο ιδρύθηκε γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε για να ονομάσει τα νερά στη τελευταία υδραυλική ενέργεια για να, για να, για να ε, το ιδεοί πουλάει στην, πουλά την Ελλάδα τεκμηριωμένα το στον τοίχο το η πουλά την Ελλάδα Θα σας το πω 500 φορές Κάποιοι από σας θα το διαβάσουν Είναι ο, τεκμηριωμένος ο τρόπος Που ξεπουλιέται η Ελλάδα μέσω της ΔΕΗ Όχι τώρα Δεν μιλάω για τώρα Χρόνια τώρα Γι' αυτό τους ταΐζουνε καλά Γι' αυτό είχαν δημιουργήσει εκεί μέσα τη φωλιά του Κούκου Και τη συνεχίζουν Τρώγοντα το χρήμα του ελληνικού λαού Και όχι μόνο και έρχεται λοιπόν ο Αλέξης και μας λέει ότι τον υπονόμευαν λέει και ότι ο Ντάζελμπλουμ είναι εχθρός του και τους την επαγίδες λοιπόν ε, λοιπόν τους την επαγίδες λέει μίλησε το Σάββατο στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης και είναι έτοιμος να δώσει λεφτά λέει και το Μάρτιο και αν η κυβέρνηση κάνει αρχή με τα ρυθμίσουν και τα και ναι φίλε επειδή είπε ο Αλέξης ότι κύκλοι του εξωτερικού με το Σαμαρά Αλέξη, μου καλά κάνει και απευθύνεσαι εκεί που απευθύνεσαι. Γιατί εντάξει, πετάει ο γάιδαρο, πετάει. Αλλά γιατί να σε ρίξουν, ρε Αλέξη. Το Σαμαρά, ο Σαμαρά, το Σαμαρά γιατί να τον χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή. Ο Σαμαρά είχε γίνει το κόκκινο πανί για την κοινωνία και τον ρίξανε. Και φέρνα, φέρανε σένα πανηγυρικά και δημοκρατικά στην εξουσία. Γιατί να σε ρίξουν, Πού θα βρουν καλύτερο ανάχωμα στην, στην αγανακτισμένη κοινωνία από σένα. Γενικώ δηλαδή. Γι' αυτό και στις, ε, δουλεύουν ε, οι δημοσκοπήσεις Σου δίνουν 47% Πρόσεξε τώρα 47% του ελληνικού λαού Είδε να πω με το φως του το αληθινό Καταλαβα, Δουλεύει το πράγμα Γιατί να σε ρίξουν Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα που λες τώρα Γιατί να ξαναφέρουν το, Τα δόντια κοντά στο λαρίνκι τους Γιατί τα δόντια Έχαν φτάσει κοντά στο λαρίνκι τους Με σένα απομακρύνθηκαν Θα δούμε σε πόσο χρονικό διάστημα θα ξαναφτάσουν Εν τω μεταξύ, κυρία μου και κυρία μου, ομίλησε ο Χαρδουβέλερ. Ο Χαρδουβέλερ, ναι, το ανθρωπάκι που είχαν υπουργό οικονομικών. Ναι, αυτό το ανθρωπάκι, αυτό, αυτό ο γλύφτη, ο ελαινός τύπος. Λοιπόν, αυτά τα, τα σκυλιά του συστήματο. Αγώ γκίκα Χαρδουβέλερ, είπε. Άρε, γκίκα Χαρδουβέλερ. Ούτε καν σκέφτηκα ότι γκλωβίζω κάποιον. Σκέφτηκα τη χώρα μου, ο Χαρδουβέλερ, παιδιά εντάξει είναι να γελάς, τα μεταφέρουμε, εκνευριζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά Ο υποτακτικός Γερμανοτσολιάς Χαρδουβέλερ σκέφτηκε τη χώρα που χρειαζόταν ρευστό, προσέξτε Μεγάλε όποιο σκέφτεται τη χώρα του αυτές τις εποχές, να σου στείλουμε το μήνυμα εμείς υπο, από εδώ υποτακτικό ανθρωπάκι, όπως και αν λέγεσαι, δεν σκέφτεται το ρευστό Σκέφτεται την αξιοπρέπεια και την ελευθερία Και είναι διατηθημένος και να πεινάσει και να πεθάνει Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις Αυτές είναι έννοιες που να τις καταλάβεις εσύ Σε έχει πονέσει σε έχει πονέσει Σε έχει πάθει από το σκύψιμο Και από πίσω να πούμε Καταλαβαίνεις τι σου κάνω και χωρίς βαζελίνη Οπότε λοιπόν με έδωσε συνέντευξη Πού αλλού καταλαβαίνει. Και εξηγούσε εκεί να πούμε γιατί με το email τι έγινε και έφταγαν οι Φιλανδοί oh. λαδένεις τώρα oh. σου μιλάει ένας υποτιθέμενος Έλληνας oh. για μια κατάσταση στην Ελλάδα και του φταίνει οι Φιλανδοί oh. Κατάλαβε η Φιλανδοί, ο Ντάιζεμπλουμ ο Κουλουμπλουμ, ο Τουρουμπλουμ ο Ταρατατζουμ, -τα -τα Ταρατατζουμ oh. αυτά είναι μεγάλε λοιπόν τα οποία δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ ποτέ μα ποτέ διότι χτες τον λέγανε Χαρδουβέλερ σήμερα τον λένε Μπαρουφάκι αύριο θα τον λένε κάπως αλλιώς τον υποτακτικό ο οποίος ενδύεται το μανδύα του φιλελεύθερου <Το> τον κάνει και εσύ ήρωα σε μια εβδομάδα τηλεόρα σιγάρ οπότε μεγάλε το πρόβλημα όχι απλώς δεν πρόκειται να, να λυθεί βαθαίνει, έχει τελειώσει είναι τελειωμένη η ιστορία απλά θα χρησιμοποιήσουν και το ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα για όσο γουστάρουν και θα, επα... θα επανέρχεται το ερώτημα το δικό μας το εδώ και δύο-τρία χρόνια μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι κατάλαβες το μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι έχουμε πει την άποψή μα. την τι... άποψη είναι αυτοί το ξέρουν καλύτερα από μας Τώρα κυρία μου και κυρία μου Και φυσικά θα ασχολούμαστε με τα καινούργια γελία πρόσωπα Τα οποία εκπροσωπούν αυτή τη χώρα Οπότε ε, το το δάνειο, το δάνειο Επειδή όπως είπαμε η κολυμβήθρα του Σιλοάμ Είναι ένα τίποτα Ήταν ένα τίποτα μπροστά στην κολυμβήθρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Λοιπόν ο Μαρουφάκης, το, το δάνειο δεν θα το ονομάζει δάνειο Θα το λέει αναπτυξιακό πακέτο Ναι Κατάλαβες Άρα μου... θα λέει ας πούμε δώσε μας ένα αναπτυξιακό πακέτο δέκα δις Με τα... βάλε και τα τοχρεωλήσια θα τα λέει πόσα τα λέει ας πούμε Θα τα λέει μελίκοκα Ξέρετε τι είναι τα μελίκοκα Με τόσα μελίκοκα δώσει μας δώσεις ένα αναπτυξιακό πακέτο με τόσα μελίκοκα Αλλάζει γλώσσα ρε παιδί μου Αλλάζει γλώσσα Θα φτύσουμε αίμα μας είπε ο Όπως είπαμε πριν ο Υπουργό Επιτελεοικονομικών είναι, αλλά θα πληρώσουμε τη δόση του Μαρτίου στο Διεθνές Αμεζηματικό Ταμείο. Κατάλαβα, θα φτύσουμε αίμα. Ο Γιάννη με ένα νι. Να το τονίζουμε. Ο Γιάννη με ένα νι. Λοιπόν, εγώ θα το βγάλω. Μπιτ το νι. Θα λέω Ο Ο Γιάη. Θα το βγάλω, ρε παιδί μου. Το νι. Δεν χρειάζεται το νι ούτε μπροστά ούτε πίσω. Ή μπορεί να το αλλάξω το παράμια. το γράφουμε 4 νι το όνομά μου. Α, Πώ να το κάνει δηλαδή Όχο <οχ>, τηλεακροατής Μου λέει η μεγάλη ανατροπή για το βαρουφάκη Δεν είναι να βγάλει το ένα νι Απ' το όνομα Είναι να βγάλει το ήτα από το τέλος και να βάλει το α Εντάξει <ξελίξη> <άς> τηλεακροατή μου Επειδή εγώ δεν είμαι σεξιστής Και πάνω απ' όλα είμαι φεμινιστής και πιστεύω στην ισότητα των δύο φίλων, Όπως επίσης δεν είμαι και ομοφοβικός <στονίλω> Τι λέω άνθρωπος Λοιπόν <στονίλω> δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις <στονίλω> Α, οφείλω να μεταφέρω τη σκέψη σα, <στονίλω> Την μετέφερα Και την βάζω στην κρίση Εκατομμυρίων τηλεακροατών Που ακούνε αυτή την εκπομπή Στον πλανήτη <στονίλω> Αυτό ήτανε πνίξιμο <στονίλω> Κυρία μου και κυριέ μου Βγήκε ο Αφέντη Σόιμπλε Λοιπόν, α, είπαμε, βαφτίσαμε τώρα το δάνειο Πώς θα το λέμε, ε, πακέτο ανάπτυξης Άρε ανάπτυξη Άρε ανάπτυξη, τι τραβάς Στα μπουρδέλα του κόσμου Σε, σε, σε, σε τρέχουν ρε ανάπτυξη Σε έχουν καταντήσει τέλος πάντων Κυρία μου και κυρία μου Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι Έλληνες Προσέξτε τώρα Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι Έλληνε. Στι συνεντεύξεις τους Με ενδιαφέρει να τηρήσουν όσα υπέγραψαν Βόλφκαν Βόλφκαν Γραγόδρουν Σόιμπλε Η απόδειξη Του ότι οι εκλογές και όλα αυτά τα πράγματα Είναι πανηγύρια Πανηγύρια για να περνάνε την Τη γραμμή τους Στους λαού της Ευρώπης Αυτό το τέταρτο ράιχ Το οποίο ονομάζεται Δενομένη Ευρώπη Είναι αυτά που λένε δεν τους ενδιαφέρει τίποτα Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η γραμμή τους Όπως και να γίνει Είναι η γραμμή τους Πάρα πολύ απλά Σε μια χώρα στην οποία σου απαγορεύει Να ε, Καλλιεργεί Λέμε ρε παιδί μου Λόγω ποσοστόσεων να παράξεις 500 τόνους στάρι και, Αλλά 100 που σου λέει αυτός Μεγάλα είσαι υπόδουλα. Και βέβαια την υποδουλωσύνη σου Μπορεί να την εξαγγείωσες με κάποια επιδόματα Αλλά ήρθε η ώρα να φορέσει κανονικά το χαλκά, το, ντα, το χαλκά στο λαιμό και στο ποδάρι την μπάλα. Οπότε. με Το λέει ο Σόιμπλε. Στο είπε ο Γιούγκερ προχθές. Άμα είναι, είπε Γιούγκερ, να αλλάζουμε εδώ στην Ευρώπη κάθε φορά που γίνονται εκλογέ στα κράτη, ε, τι κάνουμε λέει. Υπέροχε. Οπότε ο Σόιμπλε αυτό είπε. Δεν ενδιαφέρει τι λένε οι Έλληνε στις συνεντεύξει του. μπορεί μέσα και για κατανάλωση να λένε πολλά να του κάνουν ήρωε. Εδώ το θέμα είναι να πληρώσουν. Αυτά υπέγραψαν οι προηγούμενοι και η τωρινοί και πρέπει να πληρώσουν. είπε Σόιμπλες. Οπότε, κυρία μου και κυριέ μου, να έχουμε υπόψη μας ότι αν δεν βγει ο αν δεν βγει ο υπηροπολογισμός με πλεόνασμα καταλαβαίνεσαι, η κυβέρνηση θα βάλει έκτακτους φόρους επιλεκτικά για όσους έχουν, για όσους έχουν να πληρώσουν. Αυτό μας είπε ο κυρίος Βαρουφάκης. Έδωσε συνέντευξη και είπε: Πώ ντρέπετε που οι φτωχοί Έλληνε πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Σω Σο παρεβαρου Σοπαρευαρουφάκι! Και για δεν καταργήσει τον νόμο, αφού ντρέπεσαι. Επίση, θα θέλαμε να μα ερμηνεύσει. Πρόσεξε, εδώ τώρα ξεκίνησαν τα όργανα. Το έχουμε γραμμένο και στον τοίχο αυτό. Μπείτε, διαβάστε το. Θα βάλει νέο φόρο σε αυτού που έχουν να πληρώσουν. Ποιο θα ερμηνεύσει το ποιοι έχουν να πληρώσουν. Το πρόβλημα αυτό ήτανε. Τα σκύλα των Υπουργείων τα οποία έβαζαν φόρου ακόμα και στο αν φορά βραχή με λάστιχο ή με κορδόνι, αυτοί θα ερμηνεύσουν το ποιο έχει να πληρώσει τον έκτακτο φόρο. Βάλαμε και δύο ερωτήματα Και στον τοίχο. Λέμε τον, είσαι άνεργο 5 χρόνια και έχει κληρονομιά ένα πατρικό στο χωριό. Είσαι ο κατέχον και θα πληρώσει τον έκτακτο φόρο. Αυτό είναι το πρόβλημα παρουφάκι μου στην Ελλάδα. Ποιο θα ερμηνεύσει το ποιο έχουν ξέρεις εσύ το κόλπο, βαφτίζεις το ψάρι κρέας, τα ίδια έκανε και ο Βενιζέλος, Παρακαλώ. Τι Α ναι ναι ναι ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, υπάρχει νόμος που θα είναι επιλεκτικός Τι να σου πω, Τη δηλαδή, Λαγροάτι ναι. μου. Τι να σου πω, Άμα σκοτώσει εσύ, δεν μπαίνει στη φυλακή. Αμα σκοτώσω, εγώ μπαίνω. Τι να σου πω τώρα, Ό,τι ναι. ναι. θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν αγώ, αυτά τα... τα όργια της κοινωνίας ναι. Ερώτημα λοιπόν. Ποιο ερμηνεύει του τι πλη... ποιος έχει να πληρώσει στην Ελλάδα. Κατάλαβες κύριε Βαρουφάκι μου Έκτακτος φόρος Πατριωτικό τον είχε πει ο Βενιζέλος Εκεί τον έχωσαν Ο άλλος τον είπε έμφυα Εσείς θα τον πείτε κουρκουμπίνι Και τέλος Δεν αλλάζει η κατάσταση Λοιπόν Προσέξτε τώρα Το 45% των μελών της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Καταψήφισε Καταψήφισε τη συμφωνία Βαρουφάκη Eurogroup και τι θα κάνουμε τώρα <Τσίλει>, η αριστερή πλατφόρμα παίρνεται απάνω τη. ψήφισαν 45% τα 100%, 100. Δει, ο μισό ΣΥΡΙΖΑς ψήφισε κατά τη συμφωνία Βαρουφάκη και ο, ο γραμματέας που πρότεινε ο Αλέξης εξελέγει οριακά ο άνθρωπος, ορίστε ναι Μάλιστα Ναι Ναι ναι ναι Θα ήταν απληροφόρητη μου λέει ένας φίλος τηλεκροατής εδώ Όπως ο Γλέζος Play. Αλλά συμπλήρωσε ότι Φιλάνε τη τανότα τους Διότι έρχεται μεγάλο ξύλο Solid. Είχε πάρει εδώ μια φίλη Solidary. Κυρία η οποία και μου είπε ότι αυτή Αυτή Θα φάνε ξύλο από τους δικούς τους Solidary. Κοίταξε εντάξει εγώ το λέω αλλιώς ότι πήρε αναβολή το θέμα απο, απομακρύνθηκαν τα δόντια από το Λαρίγκι. των κυβερνώντων της καθεστοικίας τάξης και των συνεργατών τους γερμανοτσολιάδων έτσι και πήραν αναβολή με το ανάχωμα ΣΥΡΙΖΑ πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό τι να σου πω μεγάλε γεγονός είναι πάντως ότι 45% στο ΣΥΡΙΖΑ είπαν 9 ναι. και ο προεδρικός γραμματέας, Ο πως τον λένε ο Καλύβης Πρόσωπο να πούμε Όχι Λιμώνουν πως τον λένε πού, Να τους ξέρεις κιόλας, Είναι πολύ αριστερή ρε παιδί μου Εξελέγει οριακά, Ο προεδρικός γραμματέας, Που λέμε βασιλικός Γαμπρό, hey. Ναι αυτός είναι προεδρικός γραμματεύς Εδώ μεταξύ τους κάνουνε πλάκα Η γαλαζοπράσινη στρούγκα oh. Αυτή η δολοφόνη Τη Ελλάδα, των, των τελευταίων 30, 40, 70 χρόνων, οι αποδεδειγμένα δολοφόνοι τη Ελλάδα του πήραν στο ψηλό και του κάνουν πλάκα. Γιατί του κάνουν πλάκα, Γιατί δεν φέρνουν προ ψήφιση στη Βουλή τη Δανειακή Σύμβαση. Είναι νομικά στον αέρα λέει η Σύμβαση, αφού δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Βγήκε ο Μητσοτάκης και αποκάλεσε τον Βαρουφάκη εκδότη περιοδικού μόδα. Βγήκαν οι βορύδιδες και τους είπαν φέρτε το θα το ψηφίσουμε Τους κάνουνε πλάκα σου λέω Τους κάνουνε πλάκα Επαναλαμβάνω αυτό είναι το και το μεγαλύτερο Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του ΣΥΡΙΖΑ Ότι απαξίωσε την αριστερά Όπως οι γελίοι γαργάλατες Και άλλοι απαξίωσαν την κεντροδεξιά να την πούμε παράταξη Και του έβλεπε γελίους όλου. Φτάνοντα στους μπουμπούκου βορίδιδε, λοιπόν, αδει, και έλεγε σε κάποιον, έλα μαν, αυτό τώρα είναι κεντροδεξιό, και έλεγε σαν του γαργάλατα. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβει, μεγάλε, ε, υπήρξαν σοβαροί άνθρωποι, ένα από αυτούς ο Κομνηνός, ο πυρομάγλο, α πούμε. Δεν μπορεί, κατάλαβε, και έφτανε στο σημείο να τον θεωρεί γελίο και αυτόν γιατί, γιατί τη γελιοποίησαν την παράταξη οι εθνοπροδότε τέτοιου τύπου μπουμπούκου και γαργάλατα. Ο γαργάλατας. Κι ήταν τα στίφια σου άσπρα, σαν γάλατα. Και μου γαργάλατα, γαργάλατα. Αυτή ήτανε Τη γελιοποίησαν την παράταξη. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ γελιοποιεί, γελιοποιεί, απαξιώνει την αριστερά. Διότι θα αύριο μεθαύριο θα πει ένα πετσίδι κάτω. Ξέρει ο Μπελογιάννη ήταν αριστερό και θα γυρίσει να σου πει δει, σαν το βαρουφάκι. Κατάλαβε μεγάλη, αυτή είναι η ιστορία δεμον. Σαν το βαρουφάκι. Ναι, έτσι θα σου πει. Την απαξιώνουν την αριστερά Τους αγώνες, τη σοβαρότητα Όλα αυτά τα πράγματα Ένα από τα εγκλήματα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό Παρακαλώ Ορίστε κυρία μου is, all ναι, ναι. All is truth. Truth that ναι, ναι Ναι, ναι Ναι Κάτσε σου Του κάλεσε, μου λέ, λέει εδώ μια φίλη, του Σαββατιάτικου ομιλητέ του, του συντρόφου του να γίνουν πιο μαχητικοί ενάντια στο. Ε, Κοίταξε παιδί. να δε κάτι, θα σου πω. Για μεγάλο διάστημα και τα αποτελέσματα δεν τα ξέρουμε. Όποιο μιλάει, όχι εναντίον, όποιο κρίνει, εμεί δεν μιλάμε εναντίον. Ας πούμε, δεν μιλάμε από εδώ έχοντα πολιτική θέση σαν τον Μπομπούκου α πούμε. Μπουμπούκος βέβαια δεν έχει πολιτική θέση. Δεν του κάνουμε αντιπολίτευση. Την πολιτική του κρίνουμε. Όποιο μιλάει λοιπόν και κρίνει την πολιτική του, για τέτοια ιστορία μιλάμε, δεν μιλάμε για του κολλητού του, γιατί μπουμπούκι και τέτοια είναι κολλητάρια. Θα του τελειώσουν, να του σβήσουν. Είναι η φασιστική αντίληψη του 30%. Το οποίο ε, ήταν και εμεί οι ε, τρει στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Οπότε περιμένουμε να δούμε έξτρα πράγματα. Αλλά το πρόβλημα λοιπόν είναι, επανέρχομαι, ότι απαξίωσε. Μια και καλή την αριστερά Κάποια εποχή οι αριστεροί Οι πραγματικοί γελάγαν με αυτούς Με αυτούς Τους ε, εσωτερικού ΣΥΡΙΖΕΟ που καταλήξανε. Σήμερα λοιπόν Όπου η πλειοψηφία έγινε ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά Απαξίωσαν μια και καλή την αριστερά Και σου είπα μεγάλε Λοιπόν από εκείνη την παράταξη Πέρασε και ένας κομνηνός πυρομάγρου Λοιπόν και Απαξιώθηκε και αυτό διότι κατέληξε στου Μπουμπουκοβορίδηδε και στου Γαργάλατε. γαργάλατες, <Κι> γαργάλατες Παπαντρέηδε, καταλαβαίνετε. <Κι> Τούτοι εδώ λοιπόν καταλήξαν στου Βαρουφάκηδε, στου Τσακαλώτου. Παρακαλώ. <Κι> Επίση να σε καλά. Ναι, <Κι> ε, ναι, όχι, εντάξει, αυτό λέει. <Κι> Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Έτσι. Έτσι, ναι. Έτσι. Και κρατάνε και τα αναχώματα ανάλογα με την κατάσταση. Ναι, ναι. ναι. Έτσι. Ναι. Σωστός, Συμφωνώ μαζί σου. Να μαζί καλά. Να σε καλά! Στο τόνου, τον ή όλα αυτά. Ναι, ναι, να σε καλά! Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα ότι αριστερά και δεξιά είναι ανάλογα με την εποχή και χρησιμοποιείται για αναχώματα και μου τόνισε ότι Κανένας δεν μας είπε ποιο ωφελήθηκε από το εμφύλιος στην Ελλάδα. Ε, δεν μας είπε. Το θέμα, ξέρεις, δεν θα μιλήσουμε για τη γενική... Δεν μιλάμε για τη γενική κατάσταση αυτή τη στιγμή, αδερφέ μου. Ε, αγαπητέ φίλε, τη λέει Μιλάμε για την ειδική κατάσταση. Η ειδική κατάσταση είναι ο ιδεολόγο. Πες τον ότι κατάπια το κορόμιλο, ότι γλίστερσε στον Ταραμά. Έτσι, και είναι ιδεολόγο, πιστεύει ε, σε αυτά που πρεσβεύει η αριστερά, ο λοιπόν, ο σοσιαλισμός και ο δεξιός, πιστεύοντας στο στον φιλελευθερισμό, στην ελεύθερη αγορά και αυτά. Μιλάμε ειδικά για ανθρώπους για το γενικό άστο λοιπόν, για ανθρώπους μιλάμε οπότε λοιπόν εξισώνοντας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από αυτές τις παρατάξεις λοιπόν τις απαξιώνονται διότι επικράτησαν οι γελοί κυβέρνησαν οι σάπχοι των παρατάξεων Ορίστε ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι καλά, καλά, ο ίδιος φίλος ήταν λοιπόν Οπότε για αυτούς μιλάμε αυτή τη στιγμή Κατάλαβες Λοιπόν το τι κάνανε οι παρατάξεις Όποιος ψάξει θα δει Εξάλλου δεν πέρασαν και πολλά χρόνια Έχουμε ζώντα. Την νέα ιστορία αυτή τη ζήσαν πολύ από εμάς παρακαλώ Α, μπράβο, εκεί θα καταλήγαμε, έλα, έλα, έλα, έλα. εντάξει, λοιπόν, ε, ε, μεγάλε, ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα, να δεν ανοίξουμε την κουβέντα γιατί όχι, οπότε λοιπόν, δεν θα βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι αυτή τη στιγμή, τον ιδεολόγο, τον απλό ιδεολόγο, λοιπόν, με, με τι καταστάσει. εξάλλου, όπως είπαμε, ε, γελιοποιήθηκαν οι παρατάξεις, διότι οι σάπχοι, οι σάπχοι των παρατάξεων αυτών, πες τις όπως θέλεις, κυβέρνησαν τη χώρα, και οι Σάπιοι ήταν αυτοί οι οποίοι με ευκολία έσκυβαν στο, στα ξένα συμφέροντα. Ποιοι ήταν αυτοί, Παπαντρέιδε, ε, πλαστήριδες. τι θα του πάρουμε όλου ένα έναν τώρα. Να του πάρουμε, είναι μεγάλε. Ε, όλοι, όλοι. Αυτοί λοιπόν φτάνοντα σε γαργάλατες, φτάνοντα σε μητσοτάκηδες, φτάνοντα σε σημίτιδε, φτάνοντα σε γιοργάκιδε, φτάνοντα σε καραμανλάκηδες, φτάνοντα τώρα λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κατάσταση Οπότε λοιπόν απαξίωσαν Απαξίωσαν Πρόσωπα Πρόσωπα να το πούμε έτσι mm. Σου είπα θα λέει κάποιος σε ένα παιδί ε, Ρε παλικάρι μου ξέρεις ο Μπελογιάννης Και του λέει έλα μωρο τώρα Μπαρουφάκης θα ήταν και αυτός mm. Καταλάβες mm. Όπως αν πεις ένα παιδί αυτή τη στιγμή Κομνηνός πυρομάγλο έλα μωρο θα σου πει και αυτός mm. yeah. Αυτή είναι, Αυτό είναι η ισοπεδοτική Κατάσταση που δημιουργεί, δημιουργούν Ισκιφτή Κατά τη δική μας έκφραση οι, σκυφτοί, οι Αυτοί που έχουν συνδεδεμένη την αξιοπρέπεια Με την κολότσεπή πού έχουν τα φράγκα Δεν γίνεται να είναι συνδεδεμένα Και η αξιοπρέπειά τους Είναι σαν το λαστιχάκι Αυτό που, που λήγουν Τις δεσμίδες των χρημάτων Ανάλογα με το πόσο χοντρώει το πακέτο ε, Ανοίγει και η συνείδησή τους Σαν λαστιχάκι Οπότε λοιπόν πείτε τα πουθενά άλλο Εντάξει ρε Αλέξη τα λες αυτά τώρα εκεί που τα λες mm, Λοιπόν δεν δηλαδή, θα κάτσω εγώ τώρα να, προσωπικά δηλαδή mm, Να ασχοληθώ με την μικρότητα Την οποία δέρνουν οι, οι σάπιοι οι οποίοι τρέξαν να γένουν εξουσία Και πανηγυρίζουν στα, στις ταβέρνες και από εδώ και από εκεί τώρα Γιατί γέννανε εξουσία Έχουν καταλάβει τι σημαίνει εξουσία mm, mm, Σου λέω τους πήραν σβάρνα και τους δουλεύουνε οι μπουκοβορίδιδες και οι γαλαζοπράσινοι στρούγκα φέρτε το να το ψηφίσουν. Τους παρακαλάνε. Κατάλαβες, τους πήραν σβάρνα. Τους δουλεύουνε. Και είναι, είναι τραγικό διότι τα τελευταία 70 χρόνια λοιπόν μπορεί η αριστερά, η κανονική αριστερά να μην ήταν ποτέ στην εξουσία αλλά δεν μπορούσε κανένας τη γαλάζιας γαλαζοπράσινης στρούγκας να δουλέψει σοβαρά. Να δου... Δηλαδή, να δουλέψει σοβαρά έναν αριστερό άνθρωπο. Δεν είχε το ανάστημα, πώ να σου το πω δηλαδή. Κατάλαβε, ανθρωπάκια, σάπια τη εξουσία ήταν. Οπότε έφτασαν δίθεν αριστερά, σάπια ανθρωπάκια τη εξουσία να τα δουλεύουν τα προηγούμενα σάπια ανθρωπάκια της. Είναι εξισωμένοι. Το δυστύχημα όμω είναι, σου είπα πιο. Το μεγάλο του έγκλημα. Ότι απαξίωσε γενικά την αριστερά. Κυρία μου και κυρία μου, και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, άρε κανένα Φταίω εγώ να σε πάρω τώρα στον αέρα και να, να γένει εδώ ο Κριτς Πέταλος Όχι πες μου φταίω εγώ, να αρχίσω να λέω τώρα Κοίτα εδώ, κοίτα Πώς να κάνω εκπομπή τώρα ρε Τι μου φερε τώρα πρόσεξε μεγάλη Μου φερε μπακλαβαδάκι, σοκολατένιο Άι να πάει μπροστά αυτή η χώρα να Άι να πάει μπροστά αυτή η χώρα Κυρία μου και κυρία μου το Κουγέ κατέθεσε την ίδια πρόταση κατάργησης μνημονίου και εφαρμοστικών νόμων που είχε καταθέσει επι προηγούμενων κυβερνήσεων και είχε συνυπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, το είχαν υπο... Καταθέσει. στις γαλαζοπράσινες, πράσινε στου και τα λιμάν. Για να γίνει απαλλαγή από τα μνημόνια θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι. Κατέθεσε το Κουκέ. Το Κουγέ, εντάξει, τώρα έφτασε στο σημείο, όπω είπαμε. Να είναι σαν τον πολιτικά της επαρχίας που όταν πηγαίνουν οι ψηφοκουβαλητές του και του λένε «Α, έστειλα επιστολή στον Υπουργό». Αυτό σημαίνει καταθέτωνο. Όπως του είπα και προχτές του φίλου μου του Κουτσούμπα αν μετρήσεις τα συλλαλητήρια που έχει κάνει το Κουκουέ τα τελευταία 30 χρόνια θα χάσεις τον αριθμό. Κέρδισες τίποτα από τα συλλαλητήρια, όχι. Βρες άλλο τρόπο. Ποιον, δεν θα στον πω εγώ. ανταποκριτέ. Των μεγαλύτερων ξένων εντύπων λένε στου Έλληνες ενημερώνουν τους Έλληνες ότι έγινε μεγάλη κουλουτούμπα από την κυβέρνηση you... I... και μας προτρέπουν να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πολύ δύσκολα που έρχονται. Yeah. Κοίταξε φίλε μου ανταποκριτή των μεγαλύτερων ε, κάποιοι είναι όχι απλώς προετοιμασμένοι yeah. τα περιμένουν και τα έχουν προείπει. Yeah. Το θέμα είναι ότι όλος, όλος αυτός ο συρφετός ε, Πως θα το αντιμετωπίσει. Αλλά όπως γράψαμε και σε ένα άρθρο, επιβιώνουν με κάθε κατάσταση οι πειραματικοί πίθηκε. Παρακαλώ. Ναι. Κατάλαβες, μεγάλε. Επιβιώνουν με κάθε κατάσταση. Οπότε λοιπόν, μεγάλε. μεγάλε. να σου πω, επειδή επιμένω ότι δεν πρόκειται να το. Συ... Να... δεν πρέπει να συνηθίζουμε. Αυτά τα πράγματα Δεν πρέπει να τα συνηθίζουμε, Ξέρεις τι μου έκανε τώρα Δεν ξέρω εσείς που ακούτε παραπέρα Θα σας πω κάτι ε, Αν έχετε πάει σε πανηγύρι Σε χωριό Και παίζουν τα όργανα Και πάει κάποιος και τρώει λεμόνι μπροστά στον κλαριτζή Στον κλα... κλα... κλαρινίστα Ο κλαρινίστας δεν πρόκειται να παίξει κλαρινό Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω Ε λοιπόν ο καναλάρχης Ήρθε μπροστά μου αυτή τη στιγμή Και τρώει το δεν είναι το λουμπ ακριβώ Πως το λένε αυτό Το λένε βυζαντινό Κάπως έτσι το λένε Πως να κάνω εκποντεμπ Μου έχουν φτάσει οι σιελοι στα γόνατα Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Να επανέλθω Να επανέλθω και να σας πω σοβαρά ότι Ότι Δεν πρέπει να το συνηθίσουμε Ότι ξέρω εγώ αριστερές κυβερνήσεις Έχουμε και όσους καραγκιωζάκους Το παίζουν αριστεροί Και μας λένε αυτά που μας λένε 29 χρόνια. Βούτυξε από τον 7ο όροφο Στο κενό Πρόσεξε yeah. Από το σπίτι, από το πατρικό του Είχε πολλά οικονομικά προβλήματα Και βαριά κατάθλιψη Παρακαλώ Ααα yeah. Θες βουλευτικό αυτοκίνητο εσύ yeah. αχα, αχα. Έλα γεια yeah, yeah. Θα μου επιτάξουν το παπάκι Με πήρε ένας κυβερνητικός με πήρε ένας κυ... τη συγκυβέρνησης Και μου λέει θα σου επιτάξουμε το παπάκι Να το επιτάξετε και εγώ θα τρώω παπάκι Ή πάει στις ή ρηζιά Λίπον Άκου σοβαρά τώρα Είχε πολλά οικονομικά προβλήματα Και βαριά κατάθλιψη 29χρονη Και βούτυξε στο κενό Τα... Τραγικό πρόσωπο η μάνα της Που είδε το πτώμα τη από τον μπαλκόνι Το είδε η μάνα τη. Όλα αυτά συνέβησαν στη Λάρισα Όλα θα συνέβησαν στη Λάρισα. Και θα μου πεις τώρα εμείς ως αριστεροί τι να κάνουμε, να πετάξουμε τους ψυχολόγους όξο να διορθώσει τον κόσμο. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνετε σίγουρα είναι να ταΐζετε το στρατό σας, έτσι όπως ξεκινήσατε. Εκείνο που πρέπει να κάνετε σίγουρα είναι μια κίνηση να φέρετε την πραγματική αξιοπρέπεια στον κόσμο. Παρακαλώ. Θα το βαφτίσεις κάπως αλλιώς ρε παιδί μου Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα λες την έριξαν στο κενό η Θα λες την Την Την, την ανέτρι... Ξέρω ότι της έκαναν ανατροπή Γεγονός Γεια σου ρε φίλε Βασίλη από την Αόσα. Τι μου είστε μια γελιογραφία Α τι λέει Κοινοβουλευτική ομάδα απεξάρτησης Ο Βασίλης Μάλιστα Εντάξει Μάλιστα Ευχαριστώ πολύ Βασίλη μου να είσαι καλά Λοιπόν Το πρόβλημα, λοιπόν, μεγάλε είναι ποιο είναι το πρόβλημα ότι αφού απαξίωσαν αυτή την κατάσταση επαναφέρουμε το ερώτημα μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι προσωπικά θα μας επιτρέψετε να σας πούμε ότι το ψηλιαζόμαστε ορίστε παρακαλώ καλώς τον Καλός το φίλο δόξα μάχιο και Τίποτε. Crawling, Εμάς τίποτε Εμάς τίποτε Παρακαλώ That Ναι Θες like μου αλλά θέλω να κλείσω και την εκπομπή τώρα <Τι> Ναι Ναι, ναι. ναι. ναι. Τι, Γιατί θα τα πολλάς φέτοια για τις κλωτσίες που θα πέφτουνε ναι. <Τι <Τι> <Τι> για τις κολουτούντες Να σε καλά φίλε γιατί Να είσαι καλά φίλε μου Να σε καλά ο φίλος μας ο Γιάννης από την Πρέβεζα θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί στο οποίο θα πουλάει επικονατίδες, κράνη και πώς τα λένε για να προφυλάσσονται από τις κολοτούμπες οι κολοτομπιάριδες φαντάζομαι ότι θα τσουλήσει το μαγαζί να πούμε δεν, δεν νομίζω να έχει ορίστε παρακαλώ yeah. Yeah. Ο Τσίπρας άλλαξε Δελυσίδα στο, στο ποδήλατο της αριστεράς κινήσει και μας πήρε Βάρα και μας λέει ένας φίλος θα, θα του επαναφέρουμε Θα του προσάψουμε το προσωνύμιο Μπουλντόζας Αυτό που είχαν πει στον Αλίστου Εβερντ Δεν ξέρω αν πώς το θυμόσαστε Κυρία μου και κυρία μου Επειδή φτάκαμε στο τέλος αντί να κλέψουμε δύο λεφτά από τον Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι Ορίστε παρακαλώ Έκλεισε ο τηλέφωνος Από τη δόλια μας ψυχή, Πότε η νύχτα μη χαθεί γιατί το φως όταν θα βγει θα την τρομάξει και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε για πάρηγοριά βορειά μες στη ζωή μας που ποτέ τη δεν θα φτιάξει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει για μας ποτέ, για <σομίως> μας ποτέ μη ξημερώσει αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει <σομίως> Για μας ποτέ, για μας ποτέ μη της μοίρας μας γραφτό, πάντα στον δρόμο τον κακό όλο να ζούμε δίχως μια χάρα και ελπίδα δίχως αγάπη και στολή σαν τα ρημάδια με στιγμή σαν τα καράβια που τα δέρνει η καταιγίδα. Αφού μα έχει η ζωή τόσο πλήγωση, Για μα ποτέ, για μα ποτέ μην ψημερώσει. Αφού μα έχει η ζωή τόσο πλήγωση, Για μα ποτέ, για μα ποτέ μην ψυζεί. Ξη... Φάγαμε και μπακλαβά μας. μα. μου και κύριοι, τέλο. Τι άλλο να πούμε. Π, π, πρώτη φορά. Ναι. <laughs> πρώτη φορά. <laughs> <laughs> λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Ακολουθούν τα κλέντια του Καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι παρατηρήσει σα και για την ακρόαση. Ευχόμεθα να είσαστε πάντατε πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. FM steo